τη βαθιά ανακούφιση που όπως μας ενημέρωσαν τα κανάλια νιώσαμε όλοι μας καθώς επιτέλους εδόθη λύση στο πρόβλημα του υπέρογκου χρέους καθώς δηλαδή επιτέλους υποθηκεύσαμε τα πάντα συμπεριλαμβανομένης της εθνικής κυριαρχίας και των δημοκρατικών θεσμών μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα στην ανάταξη στην πρόοδο ποντάροντας στις βασικές παραγωγικές δυνάμεις του έθνους και στις βαριές εκδοχές της βιομηχανίας του Είναι γνωστό ότι η βαρύτερη βιομηχανία του είναι ο τουρισμός όμως δεν πανθομολογείται εξίσου μόνο ότι θα έπρεπε ότι εξίσου βαριά βιομηχανία είναι η παραγωγή πολιτισμού σήμερα, τώρα Νομίζω λοιπόν ότι είναι πατριωτικό καθήκον να ενισχύθουν όσοι τώρα θέλουν να παραγάγουν πολιτισμό σε ορθή, δηλαδή μαζική μορφή. Και επειδή για άλλες τέχνες δεν θεωρώ ότι έχω την παραμικρή αρμοδιότητα, ίσως όμως μπορώ να συνεισφέρω στο επίπεδο της παραγωγής λογοτεχνίας, θεωρώ σκόπιμο να ανασύρω βοηθήματα, εγχειρίδια, οτιδήποτε μπορεί να υποστηρίξει τους ανθρώπους οι οποίοι τώρα θα καταπιαστούν να παραγάγουν μαζικά μια σχρίσιος για το θεαθίνη μυθιστορήματα από αυτά με τα οποία είναι γεμάτη η βιτρίνα των μεγάλων σούπερ μάρκετ με μπάρα τα οποία ήθιστε να ονομάζονται Σε αυτή τη χρονική συγκυρία να αναμεταδώσω το περίφημο εγχειρίδιο διηγηματογραφίας, το οποίο οφείλουμε στον Εμμανουήλ Ροΐδη. Ελπίζω ότι αμετάφραστο, όπως θα ακουστεί, δεν θα δημιουργήσει ανυπέρβλητες δυσκολίες. Μουσική Όσων και αν είναι τη, Είτε εξ επιδείξεως ευρωπαϊσμού Είτε εξ με Μεμψίμυρος και περιφρονητής των ημετέρων πραγμάτων Δύσκολον φαίνεται να αρνηθεί Ότι η ελαφρά μας φιλολογία Ανεπτύχθη από την ως χρόνου τεραστίω. Περισσότερου των 43 διεγηματογράφων Τους οποίους παρέταξεν εις την συλλογή του ο κύριο Κασδόνη. Δεν πιστεύουμε να έχει η Γαλλία. Ούτε λείπουν και οι γράφοντες εκτενέστερα διηγήματα, καλούμενα δια τούτο μυθιστορήματα, εκτός αν υπάρχει και άλλη τη πλην του μήκου διαφορά μεταξύ του δεκασελίδου και χιλιοσελίδου έργου του κυρίου Σπανδονή, του κυρίου Στεφάνου Ξένου, και άλλων ημών ζώντων και νεκρών, εφαμήλων του πονσόν δετεράϊ και των Κονίκλων κατά την Ευτοκία. Προ ακριβεστέραν εκτίμηση του ελαφρογραφικού ημών πλούτου, πρέπει να προστεθώ στα εκδοθέντα και μεγάλη αποθήκη ανεκδότων ακόμη έργων, των οποίων ευτύχισα προνομιακώ να αναγνώσω σελίδα στην Α, στα λύσασμη ω μικρό δείγμα υπό τον ετοιμαζομένο να επιδοθώ συν ει διηγηματογραφικού αγώνα. Αν ευφόβου να κατηγορηθώ μεν ω υπερβολική, δυνάμεθα να ότι ο αριθμό των σημερινών μα Πλησιάζει να φτάσει των προηγούμενων ποιητών. Τούτων είναι τόσο μάλλον ευάρεστον, καθώ η επίδοση ει την διηγηματογραφία φαίνεται συντελεστήσα άνευ τη των υποβαλωμένων κατ' έτο ει διαγωνισμού δραμάτων και λυρικών στίχων. Ούτε είναι ούτω ο μόνο λόγο ο συνηγορών υπέρ του πολλαπλασιασμού τη διηγηματογραφία. Εκτό αυτού υπάρχει ο πολύ σπουδαιότερο ότι το διήγημα και το μυθιστόρημα τίνουσι να αντικαταστήσωσι πάνω όχι μόνον ελαφράς και σοβαράς φιλολογίας, αλλά και πάσης περί η βιομηχανίας συγγραφής. Ενώ πρώτερον ο λίγας ιστορικάς γνώσης η βιομηχανιας συγγραφή. ενω να συγκομίσωσιν η να συγκομισωσιν η αναγνωστε εκ των έργων του Βαλθερσκότου και του Πρεσβιτερού Δουμά, σήμερον, χάρη στην επικράτηση της λεγόμενης πραγματική σχολής, δεν απομένει στον κόσμο πράγμα το οποίον δεν δύναται να μην διδαχθεί ο αναγνώστης των συγχρόνων διηγημάτων και μυθιστορημάτων, όχι επιπολέως, αλλά κατά μήκο, βάθος και πλάτος. Την μεταφυσική, την διάγνωση, την αιτιολογίαν και την θεραπευτικήν πάσης νόσου και μαλακίας του στομάχου, των νεφρών, του ύπατος, των εντέρων, του δέρματος, του εγκεφάλου, την πολιτικήν οικονομίαν, την γυμναστική, την χρηματιστικήν, την κυπουρική, την κυπουρικήν, την αλαντοποιίαν, την μεταλλουργίαν, την ποικιλτική και εν γέννη την άσκηση παντός βιοποριστικού επαγγελματο από του δημαγωγού μέχρι του σκουπιδιάρι και καθαριστού από πάτων, και όσα άλλα κατά σειράν εδιηγήθησαν οι ρεαλιστέ και νατουραλιστέ, γιατί μεταμορφωτέ του διηγήματος η εγχειρίδιον μιας ιασδήποτε επιστήμης ή αληθές είναι ότι το τιούτων είδος διηγηματογραφίας δεν ανεπτύχθη ακόμη παροιμήν όσον εις την Ουδεμία Ουδε όμως υπάρχει ανάγκη υπερβολική αισιοδοξία, δια να ότι κατά τούτο προπάντων είναι προορισμένη η Ελλάδα να διαπρέψει, δια των λόγων ότι εισμέν την Γαλλία και τας άλλας χώρας επιστημονικός ή βιοτεχνικός διηγηματογραφούντες είναι λογογράφοι μόνον, και αερασιτεχνικό ασχολούμενοι στην μελέτη του επαγγέλματο εις το πρόκειται εκάστοτε να πρωταγωνιστήσει στην διήγηση ενώ παροιμήν λογογραφούσιν ιατροί, δικηγόροι, ταμεία και μεσίτε, λοχεία και κουρί, και δεν βλέπομεν γιατί να μην προστεθώσιν με το λίγο νηστού του και οι συμβολιογράφοι, οι φαρμακοποιοί, ζαχαροπλάστε, βυρσοδέψε και πιλοποιή, ή να μην σε εγκαταλεχθώσιν εράπτρια, εμαίε σα Ελληνίδα. Τα αυτά αρκούσει όπως κατανοήσει τη οποίον λαμπρόν έχει παροιμείνει μέλλον η σήμερον του σειρμού ρεαλιστική φιλολογία. Όσοι το όντι και αν είναι η εθνική ημών με δύσκολον φαίνεται να παραδεχθόμεν ότι δίνανται οι Goncourt, Ζολά, Χουισμάν, Ερβιέ να γνωρίζω συν την ιατρικήν κάλλιον των φιλολογούντων παροιμείνει ατρών των ή του κυρίου Μελισσιώτη την Κουρευτικήν. Η μεγάλη του κυριου μελισσιωτη την κουρευτικη η μεγαλη του ελληνο εν συγκρίσει προς τους Ευρωπαίους υπεροχή, έγκυται ότι το μεν βιοποριστικόν αυτού επάγγελμα καλώ γνωρίζει εξ ανάγκης, το δε γράφην δεν είναι άλλη τέχνη, αλλά έμφυτος δεξιότης, με την οποίαν ειβδόκησε ο Θεός να πρικίσει τους πέντε των Ελλήνων δακτήλους. Λαμβάνοντες ταύτα υπόψη, αντί να τη του σήμερου γράφοντα πολλού, πρέπει μάλλον να απορεί δια την ολιγότητα αυτών, πεντίκοντα μόνον ή εξίκοντα έχομεν δίγηματογράφους, ήτι, είτε, αναλόγω του πληθυσμού, μόλι εκατονταπλασίου στον εγγαλία. Η εξη εχομεν εχουμε διγηματογραφου ειτε αναλογω του πληθυσμου αυτή δεν είναι καθεαυτή μικρά, ούτε φαίνεται παρέχουσα εύλογο αφορμήν παραπόνου. Δεν βλέπουμε όμως και των λόγων να αρκεστόμεν ει μόνον του εκατονταπλασίου. Ενώ, χάρη στι στα σαρωτέρο μνημονευθεί σα εξαιρετικώ ευνοϊκά περιστάσει, τόσο είναι να αποκτήσουμε χιλιοπλασίου. Την πολύ κατωτέραν των συγγραφικών δυνάμεων τη χώρα ταύτη Παραγωγή, κλείνομαι προπάντων να αποδώσομαιν στο ότι οι πολλοί δεν κατενόησαν ακόμη επαρκώ πόσο εύκολο είναι να συμπεριληφθούν στην χωρία των ελαφρογραφώντων και ιδίω των διηγηματογράφων. Πλην τούτου όμω, υπάρχει νομίζουμε και άλλο τη λόγο. Ότι ενώ από του Αριστοτέλου μέχρι σήμερα, απειρά ρυθμοί εξεδόθησαν ή σπάσαν γλώσσα, πραγματείε περί εποποιίας και δραματικής τέχνης, ουδεμία καθώς γνωρίζομεν εφιλοπονήθητη αύτη περί διηγηματογραφίας. Η εκ της ελήψεως τ' ζημία είναι παριμήν ανάλογος όχι μόνον του πλήθου των σήμερων παριμήν επιδιδομένων εις το είδο τούτο τη φιλολογίας, αλλά και πολύ μεγαλυτέρα των δυναμένων να τους μιμηθώσουν, εάν εγνώριζον πόσο εύκολο είναι να διαπρέψω συμπαραυτής. Ιστούτου προπάντων αποβλέποντες, καταγεινόμεθα από πολλού εις την σύνταξη εγχειριδίου διηγηματογραφία ή συλλογής συλλογή συνταγών και κανόνων, δια των οποίων δύναται εντό βραχυτά του χρόνου, πας πενταδάκτυλος Έλλην να αναδειχθεί εφάμιλος των κοσμούντων δια το έργον των τα στήλα των ημετέρων περιοδικών ελογιμοτάτων συγγραφέων και φιλομούσων κυριών και δεσπινίδων. Το έργο νημών, θα είναι είδο τη μεθόδου του Ολενδόρφου προ χρήση των πρωτοπείρων, η δε μετριοφροσύνη δεν μα εμποδίζει να πιστέψουμε ότι θέλει συντελέσει τουλάχιστον όσον και η μέθοδο του Ολενδόρφου προ εκμάθηση πάση γλώσση ει διάστημα τριμηνία. Η κοιοφορία δυστυχώ του κοινοφελούσιμων έργου φαίνεται μέλουσα να παραταθεί επίτηνα ακόμη μήνα, ουδέ τολμόμεν εκ φόβου εξαμβλώσεω να επισπεύσουμε μέτρων των τοκετών. Προτιμότερων τη παροχή ιστοκοινών αόρου έργου, φαίνεται ει να παραθέσομεν αντί 18 κεφαλαίων 2 ή 3, τα σχετιζόμενα με μίαν κατεπίγουσα τη διηγηματογραφία ανάγκη και δυνάμενα να επηρεάσουν προσωρινώ συστάφτη. Τα Ταυτά δεν προσφέρομεν όπω ο αρχαίο σχολαστικό 2-3 πέτρα τη Οικία ω δείγματα προς εκτίμηση του όλου οικοδομήματος. Θα ειδική οι μα. Πολύ η κρίση του έργου μας εκ των τεμαχίων τα οποία απεφασίσαμε να δημοσιεύσουμε εξυπερβολικής μόνον προθυμίας να συντελέσουμε το ταχύτερον στην την αύξηση του αριθμού των ημετέρων διηγηματογράφων. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης